Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου ΚΒ, σελίδα 1039, στίχη 1 21. Εν το τελευταίο κεφαλαίο συνεχίζεται η περιγραφή της μακαρίας ζωής των πολιτών της Νέας Ιερουσαλήμ και από του στίχου 6 επακολουθεί ο επίλογος του βιβλίου, εν το οποίο επικηρούται το όλων περιεχόμενων αυτού διαφωνής αγγελική και παρεμβάλλεται παραγγελία και υπόσχεση του Ιησού Χριστού, εν τέλει δε και νέα προειδοποίηση αυτού